Ροφές, ξεκινώντας την ερμηνεία του βιβλίου των παροιμιών του Σολομόντος ασφαλώς θα ενθυμίστε ότι αναφερθήκαμε στους τρεις πρώτους στίχους εκ των οποίων ο πρώτος στίχος είναι η παρουσίαση του όλου έργου. Στον πρώτο στίχο παρουσιάζεται ο συγγραφέας, παρουσιάζεται η ονομασία του βιβλίου, παρουσιάζεται η ιδιότητα του συγγραφέως, ότι είναι βασιλιάς, αλλά παρουσιάζεται και ο πατέρας του. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε κάτι που πιθανόν το περασμένο κήρυγμα το παραλείψαμε. Γιατί αναφέρεται και ο πατέρας του Σολομόντος, γιατί βλέπετε λέει «Παριμίε Σολομόντος, Ιούδα Βίδ» Αναφέρεται λοιπόν και ο πατέρας του. Αναφέρεται για τους εξή απλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι παλαιότερες εποχές και κυρίως οι εποχές πρόχριστού εχαρακτηρίζονται από τον μεγάλο σεβασμό που ήταν υποχρεωμένα τα παιδιά να τρέφουν προς τους γονείς τους. Μην ότι το φαινόμενο αυτό που βλέπουμε σήμερα στη γενεά μας Παιδιά να υβρίζουν τους γονείς, να τους προπυλακίζουν, να τους χτυπούν, να τους διώχνουν, να τους κλείνουν μέσα σε γηροκομεία. Μην νομίζετε ότι αυτό ήταν φαινόμενο όλων των εποχών. Αυτό δυστυχώς μόνο στις καταραμμένες δικές μας ημέρες εφάνηκε. Παλαιότερα υπήρχε σεβασμός φοβερό σεβασμός προς, το, προς τα πρόσωπα των γονέων και μάλιστα θα θυμίσω σε κάποιους τους περισσότερους σε όλους σας ότι η πέμπτη εντολή του δεκαλόγου η πέμπτη εντολή από τις δέκα εντολές που έδωσε ο Κύριος προς τον Μωυσή κατοχύρωνε τον σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτό ας το ακούσουμε όλοι δεν ισχύει μόνο για τα μικρά παιδιά, ισχύει και για τα μεγάλα παιδιά που ζουν οι γονείς τους. Ισχύει και για τους πενιτάριδες και για τους εξιτάριδες και για τους εβδομιτάριδες ενδεχομένως που οι γονείς τους είναι ιθανό κατάκυτοι, πιθανόν στα 90, στα 100. Μην νομίσετε ότι τελείωσε η υποχρέωσή σας απέναντί του Μην νομίσετε ότι ο νόμος του Θεού δεν σας πιάνει. Αυτός λέγει που θα σε βήσει στον πατέρα του και στη μητέρα του, είτε θα σηκώσει χέρι να χτυπήσει, είτε θα υβρίσει. Όριζε ο νόμος του Μωυσέως, ο νόμος του Κυρίου, ότι έπρεπε να πεθάνει οπωσδήποτε. Θανάτο θανατούστο. Να οδηγηθεί σε θάνατο. Αυτός ο οποίος θα χτυπούσε τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή θα του σύβριζε. Επομένω, ο πρώτος λόγος για τον οποίο αναγράφεται το όνομα του Δαβίδ, του πατέρα του Σολομόντος αναγράφεται για να δηλωθεί ο ευνόητος σεβασμός, ο οποίος ίσχυε την εποχή αυτή για την οποία ομιλούμε. Αλλά και για ένα ακόμα λόγο αναγράφεται το όνομα του Δαβίδ. Αναγράφεται διότι Θέλει να μας δείξει εδώ η Αγία Γραφή ότι άν Σολομών ήταν αυτός που ήταν λόγω της αρετής του το όφιλος τον πατέρα του. Άγιος ο πατέρας Άγιος και ο καρκός. Άγιο το δέντρο Άγιος ο βλαστός. Και αυτό το λέγω Ακριβώς διότι παρατηρώ πολλές φορές σε μας τους χριστιανούς θα έλεγα μία υποκριτική στάση. Όταν μένο ο γιος μας, η κόρη μας είναι καλά παιδιά, διαπρέπουν, τιμούν την καταγωγή τους, τιμούν την πίστη τους, τιμούν την θρησκεία τους, τιμούν αρέσκονται οι γονείς να καμαρώνουν δίπλα στα παιδιά τους αρέσκονται οι γονείς να δρέπουν και αυτοί από τους επένου των παιδιών να παίρνουν και αυτοί το μερίδιό τους μα είναι κακό αυτό αυτό δεν είναι κακό, κάποιο άλλο είναι κακό όταν τα παιδιά είναι αποτυχημένα όταν τα παιδιά θα βγουν παλιάνθρωποι, όταν τα παιδιά θα βγουν κακούργοι, όταν τα παιδιά θα βγουν κλέφτες, απατεώνες, βιαστές, λιστές, Εκεί ο πατέρας και η μάνα κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα. Εκεί ο πατέρας και η μάνα στρίβουν την πλάτη. Εκεί ο πατέρας και η μάνα αποποιούνται τις ευθύνες που τους αρμόζουν τους αρέσει να παίρνουν επένους από τους επένους των παιδιών αλλά δεν θέλουν να συμμετέχουν εκεί που οπωσδήποτε συμμετέχουν που είναι το μερίδιο ευθύνη δια την αποτυχία των παιδιών τους για αυτού τους δύο λόγους λοιπόν αναγράφεται εδώ και το όνομα του πατέρα του Δαβίδ για να δεις από ποιο Άγιο, από ποια Άγια Ρίζα ευλάστησε ο καρπός αυτός, ο Σολομών ο οποίος έγραψε το βιβλίο αυτό το οποίο ήδη αρχίσαμε και ερμηνεύουμε. και στη συνέχεια στη συνέχεια είδαμε τους δύο επόμενου στίχους είδαμε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους εγγράφει και το βιβλίο αυτό. Και εκεί πλέον στους λόγους αυτούς θα ενθυμίστε ότι πραγματικά άρχισε να διαφαίνεται η γλυκύτητα και η ωραιότητα του βιβλίου αυτού το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Σκοπός του βιβλίου, σας τους θυμίζω τους σκοπούς επιγραμματικά και μόνον σκοπός του βιβλίου είναι να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού Να γνωρίσουμε την παιδεία του Θεού πως ο Θεός μας παιδαγωγεί Να καταλάβουμε ποια είναι τα σοφά λόγια να ξέρουμε να διακρίνουμε μεταξύ καλού και κακού που δυστυχώς δεν το ξέρουμε γιατί βρισκόμαστε σε μία εποχή που πλέον το κακό ονομάζεται καλό και το καλό ονομάζεται κακό. Είμαστε σε μια εποχή που αντεστράφησαν οι ρόλοι, που αυτά που κάποτε οι πατέρες μας τα θεωρούσαν σεβαστά και άγια, σήμερα τα ποδοπατούμε. Και αυτά που κάποτε οι προπατορές μας, οι γονείς μας, οι άγιοι προπατορές μας τα θεωρούσαν αμαρτωλά και βλάσφημα, σήμερα τα κάναμε βιώματά μας. Εδώ λοιπόν η Αγία Γραφή σπέβδει να σου πει ότι σκοπός του βιβλίου το οποίο θα ακούσεις στη συνέχεια είναι να σε βοηθήσει να φύγεις από το κοσμικό πνεύμα, να φύγεις από την κοσμική νοοτροπία, να πάψεις να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο κόσμος και να πάρεις άλλα ζύγια στα χέρια σου και τα ζύγια αυτά να είναι του Θεού τα ζύγια με τα οποία θα και θα κρίνεις. Άλλο σκοπός είναι τα είπαμε αυτά το περασμένο Σάββατο Άλλο σκοπός είναι να ξέρεις να αμήνεσαι σε αυτόν που θα σου θα σε επισκεφθεί στην πόρτα σου θα σου πει λόγια που πιθανό να είναι λόγια γλυκά λόγια όμορφα αλλά θα είναι λόγια σατανικά, να ξέρεις να απαντάς, να ξέρεις να μιλάς. Θα'ρθεί ο χιλιαστής, θα'ρθεί ο απαταιών, θα'ρθεί ο ψεύτης στην πόρτα σου. Και εκεί πρέπει καλείσαι να μιλήσεις. Και τέλος, σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να μάθεις την αληθινή δικαιοσύνη του Θεού πώς ο Θεός δικάζει, πώς ο Θεός κρίνει και αντίστοιχα να μάθεις να κρίνεις και εσύ τις ξένες υποθέσεις σε ρώτησε κάποιος, σου ζητάει κάποιος μια συμβουλή τι θα του πεις, τι θα του πεις θα μια κοπελίτσα που θα σου πει έμεινα έγκυος δεν το θέλω το παιδί, τι θα της πεις, τραβαρίχτο αυτή είναι η ορθή συμβουλή. Δεν σας λέω παραμύθια, σας λέω την εμπειρία μου σας λέω. Αυτή την εμπειρία που τη ζω μέσα στην εξομολόγηση. Που έχουν έρθει όχι μία και δύο, δεκάδες κοπέλες, με βουρκωμένα τα μάτια και μου λένε ότι αν δεν είχα τη μάνα μου, εγώ το παιδί θα το κράταγα. Αν δεν είχα την πεθερά μου, το παιδί θα το κράταγα αν δεν μου μοίραγε η γειτόνισσα το παιδί θα το κράταγα να μάθεις λοιπόν σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να μάθεις να δίνεις και την καλή συμβουλή να κρίνεις κρίμα κατευθύνην να μάθεις να λες το ορθόν την καλή συμβουλή την καλή κρίση σε αυτόν ο οποίος θα σε ρωτήσει κάτι το παιδί σου ο η γειτόνισσα, κάποιο που ξέρει ότι πας στο κήρυγμα, ότι είσαι άνθρωπος του Θεού ενδεχομένω. Τι θα του πεις, πού θα τον οδηγήσεις, ξέρεις τι ευθύνη λαμβάνει εκείνη τη στιγμή, ξέρεις τι λόγο θα δώσεις ενώπιον του Θεού, εάν αυτή η ψυχή από μια λανθασμένη δική σου συμβουλή καταστραφεί, ξέρεις τι λόγο έχεις να δώσεις ενώπιον του Κυρίου, Σήμερα θα προχωρήσουμε παρακάτω, στους επόμενους τρεις στίχους που και αυτοί οι στίχοι συνεχίζουν να μας παρουσιάζουν τους σκοπούς για τους οποίους εγράφει το βιβλίο αυτό των παρημειών του Σολομόντος. Θα συνεχίσουμε να δούμε σήμερα λόγους και πάλι για τους οποίους εκάτησε ο Άγιος Αυτός συγγραφέα του Σολομών και συνέταξε και έγραψε το μέγα αυτό ερώτα των βιβλίων, των παροιμιών το οποίο βλέπετε λόγω της σοφίας του και της ακρίβειας με την οποία συγγράφει η, Αγία, η Εκκλησία μας το θεώρησε άξιο να κατατάσσεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής Διαβάζω λοιπόν παρακάτω Ή να δω Ακάκης Πανουργία Τι σημαίνει αυτό Εγράφει και λέει το βιβλίο αυτό για να δώσει στου αθώου ανθρώπου, στου άκακους, να του δώσει εξυπνάδα. Άγια πονηριά, πανουργία, άγια πονηριά είναι αυτή. εγράφηκε το βιβλίο αυτό για να μάθουμε εμεί οι χριστιανοί, ότι δεν πρέπει να κατεβάζουμε συνέχεια το κεφάλι κάτω και να λέμε στον άλλον «Ναι, ναι, έτσι, έτσι, εγώ ε, ε, ε, παιδάκι μου δεν ξέρω, όπως τα λες είναι». Όχι τόσο αθώος. Όχι τόσο αθώος. Μην είσαι τόσο αθώα. Ο Χριστιανός πρέπει να είναι και έξυπνος. Ο Χριστιανός πρέπει να αφήνει το μυαλό του να τρέχει. Πρέπει να αφήνει το μυαλό του να πονηρεύεται και λίγο αν θέλετε. Να πάει λίγο και να ερευνήσει. Μήπως αυτός που ήρθε στην πόρτα, μήπως αυτός ο οποίος του κουβεντιάζει, μήπως δεν είναι τόσο καλός όσο φαίνεται. Μήπως κρύβει δηλητήριο κάτω από τη γλώσσα του. Μήπως αυτός ο οποίος εχτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μου ή με στο τηλέφωνο μήπως εκμεταλλεύεται την αυ... αυτοότητά μου μήπως εκμεταλλεύεται την άγνοιά μου και αρχίζει να μου λέει λόγια πονηρά και διεστραμμένα εδώ λοιπόν λέγει ο προφήτης Σολομών σκοπός του βιβλίου είναι να μα πονηρέψει λίγο. Να μα πονηρέψει. Με την καλή πανηγυργία, με την καλή εξυπνάδα. Να δούμε επιτέλου ποιο είναι ο νόμο του κυρίου. Ο νόμος του κυρίου δεν είναι να λέω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι μου λέει ο καθένα, του λέω ναι. Νόμο του κυρίου είναι να ξέρω να πατάω και πόδι. Νόμο του κυρίου είναι να ξέρω να βαστάω και κόντρα νόμος του Κυρίου είναι να ξέρω να λέω και όχι σε αυτόν ο έρχεται με κακή πρόθεση να με πλανήσει και να με ρίξει να δώσει λοιπόν στους απονήρευτους να τους δώσει εξυπνάδα σκοπός του βιβλίου να δώσει πανουργία να μας κάνει να σκεφτούμε και να μπορούμε να αντιερευνήσουμε και την πρόθεση του άλλου γιατί ήρθε αυτός, τι θέλει αυτός τόσο πολύ με αγάπησε έτσι ξαφνικά και ήρθε να μάθει πικάνο. ήρθε στην πόρτα μου τόσο πολύ τόσο πολύ εξύπνησε μέσα του η αγάπη του για μένα, για τα παιδιά μου μήπως είναι διαστραμένος Μήπως θέλει κάτι άλλο Μήπως είναι πονηρός Να ξέρω τι θέλει Να το διερευνήσω Και θα δείτε πόσα έχει να μας πει παρακάτω Επάνω ακριβώς σε αυτό το ζήτημα Η Αγία Γραφή Να μην είσαι τόσο αθός, Να μην είσαι τόσο ελαφρύ, Αλλά να ξέρεις Να τον μετράς τον άλλον Να τον ζυγίζεις τον άλλον και να τον βάλεις στη θέση του. Συνεχίζουμε. Παιδί δε νέο έστι σύντε και ένια. Έρχεται το κείμενο το Άγιο και Ιερό να δώσει λέει στο παιδί. Τι να του δώσει του παιδιού αίσθησιν να καταλάβει τα παιδιά όπω ξέρετε είναι αυτό; Αν με ρωτήσετε σήμερα γιατί τα παιδιά είναι όξω από τα σπίτια σας Αν με ρωτήσετε σήμερα γιατί τα παιδιά τρέχουν ανοίγουν τις πόρτες τις 11 και τις 12 τα μεσάνυχτα και γυρνάνε στα σπίτια σας το πρωί Αν με ρωτήσετε ξέρετε τι θα σας πω Επειδή εσείς ευθύνεστε και δεν τα διδάξατε όπως έπρεπε να τα διδάξετε εκμεταλλεύτηκαν την άγνοιά τους οι επιτίδοι, η τηλεόραση, οι φίλοι, οι μαστροποί όλοι αυτοί οι οποίοι δίθεν περιπλανώνται αλλά κινούνται σκόπιμα για να τραβήξουν την νεολαία εκμεταλλεύτηκαν την αγνία τους εκμεταλλεύτηκαν το ότι δεν ήξεραν τι ξέρει ένα παιδί, τι ξέρει το πόσο ύψιστο κοιμήλιο είναι η Παρτενία αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το ξέρεις εσύ ο μεγάλος, ο όριμος, εσύ που έτυχε να διαβάσεις την Αγία Γραφή, το παιδί, το άμαθο, τι ξέρει, τίποτα δεν το έχει, σε τίποτα δεν το έχει. Να την πετάξει την παρθενιά του στα σκουπίδια, τίποτα δεν το έχει. Αν όμω εσύ το έχεις διδάξει, αν όμω εσύ το είχες μορφώσει, αν όμω εσύ με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος του είχες δώσει τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα ερχόταν ο πονηρός, ο διεστραμμένος, ο καρναβαλιστής. Θα τον δείτε. Αργότερα. Θα έρθει. Πάλι θα ξαναχτυπίζει τις πόρτες σας. Πάλι θα απευθυνθεί στα νηψιαγωγεία και στα γυμναστικά, και στα γυμνάσια. Βλέπετε δεν σου στέλνει χαρτί στο σπίτι. Γιατί εσύ είσαι μεγάλος. Δεν. Είσαι πονηρό, Θα τον καταλάβεις. Χτυπάει τις πόρτες των σχολείων, των παιδιών. Εκεί που υπάρχει η αμάθεια, εκεί που υπάρχει η άγνοια, εκεί που υπάρχει η αγνώτη, εκεί που υπάρχει η απονυριά, το απονύρευτον. Πώ ξεκινάει το παιδί, Ε, τι θα κάνουμε, θα πάμε να χορέψουμε, θα πάμε να γελάσουμε, θα πάμε να τραγουδήσουμε, τι έγινε, κακό είναι. Είναι κακό. Εσύ τι λες που είσαι μεγάλος, τι λες, είναι καλό ή κακό; Εσύ που είσαι μεγάλος και έχεις μπει πλέον στα πράγματα και έχεις αντιμετωπίσει τέτοιους κινδύνους Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις Το θεωρείς αγνό, το θεωρείς καλό, το θεωρείς αυτό; Άσε τι λέει το παιδί Άσε τι λέει ο δήμαρχος Ο δήμαρχος όποιος αν βγει, τα ίδια είναι για Γι αυτό σας είπα άκυρο μα βρίστε τους, μη σας παινοχωρεί τίποτα τα ίδια είναι αφήστε τι λέει ο Δήμαρχος ότι μα τη δουλειά του κάνει, τόσο του κόβει και κοινού εσύ, εσύ, εσύ εσύ ο μεγάλος τι σου λέει το μυαλό σου είναι αθώα αυτά τα κέντρα είναι η αυτή η χορή είναι αυτοές αυτές οι εκδηλώσεις. Είναι αυτοα. Mm. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εδώ λοιπόν λέει ο προφήτης Σολομών γράφω λέει αυτό το βιβλίο για να απογνειρέψω και τα παιδιά να δώσω στο παιδί, στον έων στον νέο να του δώσω τι αίσθησήντε και έννοιαν να του να το, τα πω να το, τα έχω αποκρύψει, θυμάστε τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος όταν βγήκε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο θυμάστε τι είπε ζητάω συγνώμη από την αιωλέα γιατί γιατί τα εξαπατήσαμε τα παιδιά και έχει δίκιο τα το εξαπατήσαμε τους είπαμε πότε την αλήθεια τους την είπαμε τότε Φάει, δεν πειράζει, εσύ είσαι παιδάκι, φάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή είναι, φόρα παντελώ, δεν πειράζει, παιδάκι είσαι. Η αλήθεια αυτή είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Του την απέκρυψε στην αλήθεια. Και απο εσύ, ο γονιό, αποκρύπτει την αλήθεια, έρχεται η Αγία Γραφή στα παιδάκια αυτά που θα τύχει να πάρουν την Αγία Γραφή στα χέρια τους και να διαβάσουν να κάτσουν και να πει «Ε, πατέρα μου τόσο τούκοβε ας κάτσω να διαβάσω εγώ να μάθω μόνος μου την αλήθεια και θέλετε να σας πω κάτι κυράδες και κύριοι ξέρετε πόσα παιδιά μόνα τους φωτισμένα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος άνοιξαν την Αγία Γραφή και διάβασαν μόνα τους μόνα τους Μόνο Θα σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εφέτο, εφέτο. Είχα πάει στο Αγιονόρο και έμενα αρκετό διάστημα στο Αγιονόρο. Κάποια μέρα ήρθε στο Αγιονόρο ένα πατέρα με το γιο του. βαπτισμένος ορθόδοξο χριστιανός ο πατέρας άθεος αβάπτιστος ο λανδός καταγωγή ο πατέρας το παιδί χρόνια τώρα εδώ πέρα έχουν και με 15 χρόνια στην Ελλάδα το παιδί μια μέρα μου λέει παππούλη θέλω να κουβατιάσουμε λίγο του λέω ευχαρίστως παιδάκι 18 χρονών 17 χρονών το παιδί Ακούστε λόγια παρακαλώ, λόγια, λόγια, ο Πατέρας Άθεος, αβάπτιστος Η μάνα άθεη, η αβάπτιστη. Του λέω καλά εσύ πως βαφτίστηκες Μου λέει μια μέρα, να δεις πως σποτίζει ο Κύριος, γι' αυτό σας τα λέω Μια μέρα μου λέει έτσι Ένα πρωινό άκουσα που βάρκε μια καμπάνα στη γειτονιά και είπα να πάω στην εκκλησία έτσι μπήκα στην εκκλησία και πήγα λέει στο ψαρτήρι και εκείνη τη στιγμή λέει που ψέλλαν οι καλόγριες ήταν γυναικείο το μοναστήρι άκουσα λέει στα αυτή μου μια φωνή, μια φωνή να μου λέει να πας να βαπτιστείς Γύρισα δίπλα μου, δεν ήταν κανείς. Κατάλαβα λέει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Πράγματι επήγα λέει, στον πατέρα μου, του ζήτησα την αδειά του, στο κάτω κάτω είμαι και όριμος, Δεν μου το απειγόρευσε, επήγε παρακαλώ μόνο το παιδί, η ιερέα, κατηχήθηκε, βαπτίστηκε. Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα, ένα θαυμαστό που έγινε με αυτό το παιδί. Πριν πάει στο Άγιον Όρος, πριν ανέβει στο Άγιον Όρος ποτέ, είδε στον ύπνο του όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και ήξερε πώς είναι το καθένα, με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια ήξερε από πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν, ποια είναι σκάλα, πού ανεβαίνει, πού βγαίνει, σε ποιο, όλα τα μοναστήρια. Μου λέει που τα έδειξε άγγελος. Όταν εσύ δεν κάνεις τη δουλειά σου αγωνιό, θα μιλήσει ο Θεός. Ο άμα το παιδί είναι καλό, άμα το παιδί είναι καλοπροαίρετο, θα το φωτίσει ο κύριο. Είδε τι λέει εδώ Η Αγία Γραφή τι Παιδί νέο εστις είντε και Στο νέο τον άματο που δεν ξέρει και εσύ τον εξαπατάς ο γονιός τον εξαπατάς Τα εξαπατάτε τα παιδιά σας Τα εξαπατάτε τα παιδιά σας Τους λέτε ψέματα δεν του λέτε την αλήθεια Θα έρθει Κύριος και θα τα φωτίσει Μα θα το στείλει σε ένα πνευματικό Μα θα το στείλει σε μια εκκλησία Μα όπως αυτό το παιδί θα του μιλήσει Άγγελος του αυτού του, του πει ο οποίος, Κύριος την αλήθεια Συνεχίζουμε Τον αν δε γάρα Σοφός Σοφότερος έστε Λέει Αυτός λέει ο σοφός ο μορφωμένος που όμως έχει καλή διάθεση μέσα Του άμα πάρει και ανοίξει και την Αγία Γραφή και διαβάσει θα γίνει ακόμα σοφότερος Αυτός ο σοφός ομορφωμένος ο οποίος θα πάρει την Αγία Γραφή να τη διαβάσει αυτός θα γίνει ακόμα σοφότερος γιατί σας είπα κάτι προχτές η σοφία του κόσμου δεν μετράει η αλευτική. Είναι μηδαμινή, είναι τυποτένια είναι μπροστά στη σοφία του Θεού. Να σα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Η τρίση σειρά. Δεν είναι σοφή. Ο ιερό Χρυσότομο σε σπούδασε, μορφώθηκε, θε στην Αθήνα. Μορχώθηκε. Ο Μέγας Βασίλειο, ό,τι επιστήμη υπήρχε, τα είχε μάθει όλα. όλα, όλα. Είχε πάρει όλα τα πτυχία τη εποχή του. Ο Άγιο Γρηγόριο τα πάντα ποιο ήταν αυτό που τους έκανε σοφούς ποιος? η Αγία Γραφή. το δω το αυτό το βιβλίο Εδώ. αυτό τους έσοφησε αυτό του φώτου του τα άλλα που ξέρανε τα, τα ξέρανε αλλά εδώ ολοκλήρωσαν τη σοφία τους. Εδώ, εδώ, εδώ. Ε, τούτο το βιβλιαράκι, εδώ. Ο γερό χρυσότομο λέει, όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, εγύρισε, λέει, πίσω στην Αντιόρκια, στη μάνα του, η μάνα του ζούσε, ο πατέρας του είχε πετάσει. Και αμέσως, λέει, πήρε την Αγία Γραφή και της λέει, η μάνα, γεια σου, φεύγω. Πού πας, παιδί μου πάω να σπουδάσω την Αγία Γραφή τώρα τα μαθήματα τα σπούδασα τάματα και που θα πας έφυγε παρακαλώ λέει τέσσερα χρόνια στην έρημο διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τρώγοντας μόνο ψωμί αυτό σοφίζει εδώ άμα θέλεις να γίνεις σοφός αυτό δεν θα γιατί η σοφή του κόσμου εμωράθησαν που λέει αγγραφή, γιατί μουρλαδήκανε, του είδε σα είπα, του είδατε του σούφου, του είδατε, του είδατε πώ κάνουν τι εκλογέ, ε? ακούσατε βρισχέ, ακούσατε, ακούσατε που, που, που ξεφυργήστηκαν, του είδατε πόσο, πόσο ε, ε, ε, ε, εντροπιάστηκαν μεσα στον κόσμο, του είδα τι ποσόνε. Αυτή είναι η σοφή που θα μα κυβερνήσουν, αυτή είναι οι ακροτέλε μα. Αυτή το πεζοδρόμιο, πεζοδρόμιο! Αυτό το πεζοδρόμιο πάμε και ψηφίζουμε Υβρίζει ο ένας Ιβρίζει ο άλλος Εσχρολογεί ο ένας, Ισχρολογεί ο άλλος λαστιο ενα ένας, αλλο άλλος ο ένας, Ισκοφαντία ο άλλος Αυτή είναι Αυτή είναι η σοφία Η σοφία εδώ είναι «Όδε η σοφία εστί» Εδώ είναι η σοφία. Το βιβλίο αυτό το Άγιο, το λεγόμενο Αγία Γραφή, δεν πα να διαβάσεις όλα τα βιβλία του κόσμου. Δεν πα να γίνει το κεφάλι σου βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη να γίνει. Άμα το δεν το διάβασε είσαι άχριστος. Άχριστος, άχριστος, άχριστος. Δεν μετράς τίποτα, δεν, δε, δεν έχεις ενώπιον του Θεού ούτε γραμμάριο δε Εδώ λοιπόν λέει ο, σοφότερο, ο σοφός σοφότερος έστω αυτός που θα διαβάσει το βιβλίο και τυχαίνει να έχει την κοσμική σοφία να βλέπω και την ώρα yeah. γιατί εκεί γυαλίζει το ρολόι και δεν το βλέπω καλά ο σοφός θα γίνει σοφότερος αυτός που θα διαβάσει την Αγία Γραφή. Θα μάθει, θα μάθει την αλήθεια του Θεού. Ο ΔΕΝΟΥΙΜΟΝ κυβέρνηση, κτίσεται. Δεν νομίζω ότι λέει για κυβέρνηση του πασόφ και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ο νοήμων λέει κυβέρνηση κτήσετε ο νοήμων είναι ο μυαλωμένος αυτός ο μυαλωμένο λέει που θα διαβάσει την Αγία Γραφή που θα διαβάσει τις παροιμνίες του Σολωβόντος θα μάθει τι τι ξέρετε τι ποια είναι η κυβέρνηση; μας το λέει και ο αείμνηστος αιωνία του η μνημή να γίνετε λέει κυβερνήτες του εαυτού σας να μάθεις να κυβερνάς τον εαυτό σου. Ξέρετε αυτό; ξέρετε να το κυβερνάτε τον εαυτό σας. Δεν ξέρω. Όταν βλέπεις τίποτα στην τηλεόραση που δεν πρέπει να το δεις, έχεις την δύναμη να σηκώσεις το τακλάκι σου και να πας εκεί που λέει off, off το εκκλήστο. Κοιτάξει! Κλείσ' Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να κυβερνείς τον εαυτό σου. Μπορείς να κυβερνείς τον εαυτό σου. Όταν είναι η ώρα που σκέφτεσαι να χαλάσεις την νηστεία, έχει τη δύναμη να πεις. Όχι! Και το γάλα που έχεις τότιμο να το πει, κρατ, πεις το χάμα. Έχεις τη να το κάνεις. Όχι. Δεν μπορεί να κυβερνήσει τον έαυτος. Στις επιθυμίες σου. Έχεις τη δύναμη να βάλεις καλινάρι. Σε τρώη ματαιοδοξία. Να βγούμε έξω να πάμε να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε. Να ψωνίσουμε. Έχεις τη δυναμία τη. όχι Όχι Δεν μπορεί να κυβερνήσει τον εαυτό σου Ο νοήμα, όταν διαβάσει για Αγία Γραφή Κυβέρνησιν κτίσεται, αποκτά τη διακυβέρνηση του εαυτού του ξέρει που θα τον καθοδηγήσει Ξέρει πού θα τον πάει δεν θα με κουμαντάρει ο εαυτός μου Εγώ θα κουμαντάρω τον εαυτόν δεν θα με πάει όπου θέλει Κύριε. δεν θα μου υποδείξει ο, ο, ο εαυτός μου ο κακός ο εαυτός μου δεν θα μου υποδείξει τι πρέπει και πως πρέπει να παραφερθώ και να συμπεριφερθώ ο νοήμων, αυτός που έχει τα μυαλά του αυτός που θέλει να λέγεται λογικός που διαβάζει την Αγία Γραφή αυτός ξέρει να κουμαντάρει τον εαυτό του ξέρει να πει ε, μέχρι εδώ φίλε μέχρι εδώ τέρμα δεν σου επιτρέπεται παραπέρα ξέρει να βάζει φραγμό στον εαυτό του Θαίρει μόνο του να επιβάλλεται στον εαυτόν του. Είδατε τους Αγίους τι κάνανε. Είδατε πως πειθαρκούσαν τον εαυτό τους. Που λέμε μερικέ φορές και γελάμε. Παπαπα πα, πα, λέει τι ήταν αυτά που κάνανε. Τι ήτανε. Όταν βλέπεις τον Άγιο Αντώνιο και τρώει μία φορά τη βδομάδα. Γιατί το έκανε νομίζεις έτσι. Το άρεσε. Το έκανε για να μάθει να κουμαντάρει τον εαυτόν του. Να μην ζητάει ο εαυτό του να μην ζητάει. Εμεί του τα δώσαμε όλα του εαυτού μα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα στη διάθεσή του, ε. δεν του λείπει τίποτα. Και τώρα θέλει και τα αμαρτωλά εκείνος, Θέλει και την ανηθικότητα, θέλει και την πορνεία. Θέλει, θέλει, θέλει, τα θέλει όλα. ονοείμον κυβέρνηση κτίσετε. αυτός που διαβάζει η Αγία Γραφή αυτός ξέρει να κουμαντάρει τον εαυτόν του ξέρει να κυβερνά και άμα ξέρεις, ξέρεις, άμα ξέρεις να κυβερνάς τον εαυτό σου τότε ξέρεις να κυβερνάς και τους άλλους βλέπω κάτι πεδαρέλια, λέει παντρευόμαστε, παντρευόμαστε είναι 21, 18 ο 20-22, 22-25. Αιωνία του, εμιεμί, ε, πώς θα με έχει μάθει. Ε, τότε μου λέτε να δώσω το παντελόγιτος που λέγεται, την το, κάλτσα του, δεν ξέρω τι φορά να ακόμα. Και θα φτιάξουν οικογένεια αυτά. Θα μεγαλώσουν παιδιά αυτά. Θα διδάξουν. τι θα διδάψουν, αυτά που δεν ξέρουνε. θα διδάψουνε. Εσύ που δεν ξέρεις να κουμματάρεις τον εαυτό σου, να η οικογένεια και να το προχωρήσω και παραπέρα Και αυτός που δεν έμαθε ποτέ να κουμαντάρει μια οικογένεια και έχει βγάλει δυο-τρία διαζύγια εσύ τον αναθέτεις να κυβερνήσει την Ελλάδα ολόκληρη το χωρισμένο αυτός δεν μπορεί να κυβερνήσει την οικογένειά του Αυτός έχει τρία διαζύγια, τέσσερα διαζύγια και τον βάζει στην Βουλή <στονικό> Ξέρει αυτό τα κυματάρια, τα κουματάρια την Ελλάδα Άλλο ένα στίχο Νοήσετε παραβολήν και σκοτεινών λόγων Ξέρετε, μέσα η Αγία Γραφή δεν τα έχει όλα ξεκάθαρα. Στην Αγία Γραφή μέσα υπάρχουν και λόγια δύσκολα, που δεν τα καταλαβαίνεις εύκολα. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα. Όλοι οι αιρετικοί την Αγία Γραφή έχουνε. Αλλά βλέπετε, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, όλα λέει ο άλλος. Γιατί. Γιατί δεν μπορούν να τη διαβάσουν, δεν μπορούν να την ερμηνεύσουν. Γιατί? Γιατί τους έχει κυριεύσει το δαιμόνιο του εγωισμού και νομίζουν ότι μόνοι τους θα τα καταφέρουν και τα ξέρουν. Εδώ λέει η Αγία Γραφή θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τα δύσκολα της Αγίας Γραφής. Τα Δύσκολα. Παραβολήν. Λέει, νοείστε παραβολήν. Ξέρετε, ο κύριο είπε τι παραβολέ, έτσι δεν είναι. Ακούσατε προηγουμένω μία παραβολή την περασμένη Κυριακή. Εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε των Σπόρων. Έβγαινε ο Γιώργο και έσπηρε τον χώρο το χωράφι. Ένα που ακούει, που δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, τι λέει με το μυαλό του. Ωραία, κοίτα τι λέει η Αγιεγγραφή. Τι κάνει ο Γιώργο, βάσει και δεν το ξέρουμε τι κάνει ο Γιώργο. Δεν πάει το μυαλό του πέρα, παραπέρα, δεν μπορεί να ερμηνεύσει, δεν έχει φωτισμό, χάρη Θεού, Πνεύμα Άγιον. Δεν μπορεί να αφήσει το μυαλό του να πάει και να πει μήπω κρύβεται κάτι άλλο εδώ. Μήπως ο Κύριος εδώ μιλάει για τον Γεωργό, αλλά μήπω μιλάει για άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν αυτός που διαβάζει την Αγία Γραφή, μαθαίνει σιγά σιγά και να ερμηνεύει και τα δύσκολα. Τα δύσκολα χωρία, τα δύσκολα μέρη. Οι πατέρες, οι Άγιοι, τι σας είπα έκανε ο Χρυσόστομος, επήρε τέσσερα χρόνια την Αγία Γραφή και βγήκε μέσα στην έρημο και διάβαζε. Προσευχή, νηστεία, Αγία Γραφή. Προσευχή, νηστεία, Αγία γραφή. Προσευχή, νηστεία, Αγία Γραφή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, παρακαλώ. χάριστε ου Φωτισμός. Φωτισμός. χάριστε ου Θέλετε να σας πω κάτι για τον νερό Χρισόστομο που θα σας εντυπωσιάσει. Κάποτε λέγει, ήταν μέσα στο κελί του ο σεπίσκοπος, Πατριάρχης Καστατινού Πόλεως. Ήταν μέσα στο κελί του και διάβαζε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου της επιστολές και τις ερμήνευε δίπλα και κάνει την προσευχή του και ερμήνευε. Λέει στο μαθητή του τον Πρόκλο του λέει όποιος με ζητήσει μη με ενοχλήσετε μη με ενοχλήσετε σε αυτός μέσα έγραψε. Η πόρτα του είχε ένα παρατυράκι. Κάποια στιγμή έρχεται ο νομάρχης κάποιος υψηλός και ζήτησε τον πατριάρχη. Τι να του πει τώρα ότι δεν σε δέχεται να πει ότι είναι κατάλληλο, ήταν μεγάλο το πρόσωπο που το επισκέφτη έπρεπε να τον διακόψει. Πάει, κοιτάει από το παραθυράκι ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του και είδε τον Ιερό Χρισσόστομα μέσα και κουβέντιαζε με κάποιον. Α, του λέει η κύριε Νομάρχα, με συγχωρείτε, λέει, είναι απασχολημένος, έχει άλλων μέσα. Να περιμένω, να περιμένετε. Περίμενε, περίμενε, κοίταγε κάθε τόσο, ακόμα κουβεντιάζουνε. Ξανακύλαγε μέσα ακόμα κοβετιάσαμε. Ε, δεν μπορεί για να μείνει άλλο, λέει, με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω, θα τον επισκεφθώ κάποια άλλη στιγμή. Πράγματι, έφυγε ο Μάρκης. Μετά από λίγο ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ο, πατή... ο γέροντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Του λέει, γέροντα, πού είναι ο άλλος, λέει, που είχες μέσα. Ποιος άλλος. Αυτός, λέει, εγώ, ήρθε εδώ σε ζήτηση ο λεει που μεσα ποιος λεει εγω ηρθε εδω σε ο και εγώ λέει κοίταγα από το παρατηρό σου μέσα εδώ και είδα ίσο μελετά πιο τελουβέντιας έλα εδώ σου λέει τον πήρε πήγε του δείξε την εικόνα του Αποστόλου Παύλου λέει αυτός ήτανε αυτός ήτανε ο Απόστολος Παύλος ήταν ο Απόστολος Παύλος δίπλα του γιατί είπαμε νηστεία προσευχή, αγιαγραφή νηστεία προσευχή, αγιαγραφή κατέβαιναν άγγελοι, κατέβαιναν οι Άγιοι κατέβαινε ο Απόστολος Παύλος και παρακαλώ σήμερα ξέρετε τι συμβαίνει εμείς που πάμε στο Άγιο Νόρος, εμείς που πάμε στο Άγιο Νόρος, σε ένα μοναστήρι υπάρχει η Αγία Κάρα του Αγίου Ιωάννου του Προδοτού και το δεξί του αυτή είναι άλλιωτο που του μίλαγε ο Απόστολο Παύλ εκαθόταν εδώ και του υπαγόρευε τι θα γράψει. Και το, αυτή του το δεξί δεν έχει λιώσει. Όλο, όλο το άλλο δέρμα της κεφαλής έχει λιώσει. Εδώ το δεξί του το, το αυτή είναι άλλο. Νοήσετε παραβολή και λόγων σκοτεινών τα δύσκολα. Πώς είναι δυνατόν αυτό ο πατήρ, αυτό ο Άγιος, να μην μπόρεσε να καταλάβει τα λόγια της Αγίας Γραφής, να μην γίνει σωστός ερμηνευτής από τη στιγμή κατά την οποία είπαμε. Η Αγία Γραφή ήταν η διαρκή του μελέτη. Ρίσεις σοφών και ενίγματα και με αυτό θα τελειώσουμε. Θα μπορέσει λέει να καταλάβει, τα λόγια των Σοφών Συγγραφέων της Αγίας Γραφής και τα Ενίγματα, δηλαδή τι σημαίνει ένιγμα, το λέμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι παραπλήσιο με αυτό που εννοούμε σήμερα ένιγμα. Ένιγμα είναι λόγι, ε, λόγος πίσω από τον οποίο κρύβεται μεγάλη αλήθεια λόγος, αγιογραφικός λόγος πίσω από τον οποίο κρύβεται μεγάλη αλήθεια εδώ λοιπόν οι Άγιοι αυτοί μάλλον οι οποίοι θα διαβάσουν τις παροιμίες λέγει ο προφήτης Σολομών θα μπορέσουν να κατανοήσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα τα πιο σκοτεινά μέρη της Αγίας Γραφής θα μπορέσουν να καταλάβουν τα λόγια που τα έγραψαν σοφή αλλά και ακόμα αυτά τα οποία είναι λόγοι κρυφή λόγοι πίσω από τους οποίους κρύπτονται μεγάλες και ύψηστες αλήθειες κλείνω την αποψινή ομιλία με μία ευχή εύχομαι όντως η σκοπία αυτή για τους οποίους εγγράφει το βιβλίο αυτό να πραγματοποιηθούν και σε μάς και ερμηνεύοντας στη συνέχεια από το εχόμενο κηρύγμα ερμηνεύοντας τις παροιμείες του Σολομότος έχουμε και η για τους οποίους έγραψε τις παροιμείες ο Σολομόν να εκπληρωθούν και σε μάς και φωτισμό να αποκτήσουμε και λόγους χρονήσεως να αποκτήσουμε και να μπορούμε να διακρίνουμε και να μπορούμε να δικάζουμε και να μπορούμε να καταλάβουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και να μπορούμε να γίνουμε ακόμα σοφότερο και αν ξέρουμε μερικά πράγματα να μας φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο να μάθουμε ακόμα περισσότερα. άλλωστε είπαμε η κοσμική σοφία μπροστά στην καταθεών σοφία είναι ένα μηδέν γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ οι παρουσία σας εδώ να είναι συνεχής και αδιάλειπτες να μην χάνετε την συνέχεια των κηρυγμάτων και εύχομαι ο Κύριος να διανοίγει τα ότα της καρδίας, ούτως ώστε να μπορούμε να κατανοούμε και να εντρυφούμε στα λόγια τα δικά του. Αμήν.